Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Τρίς νεκροί από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία. Ανυπολόγιστες καταστροφές και αίτημα του Δημάρχου Καλαμάτας και ακήρυξη της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για την ΕΕΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ήπειρο. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθε θεσπρωτεία και πρέβεζα, προκαλώντας προβλήματα σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε τριμελή οικογένεια που επέβαινε σε αυτοκίνητο το οποίο είχε παρασύρει χήμαρος. Έρτη Πύρου Κώστας παθεοδόρου. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στην ηλία τη στιγμή που οι πληγέντες μετρούν τι ζημιέ που εντοπίζονται κυρίω σε πλημμυρισμένε κατοικίε, σε κτηνοτροφικέ εγκαταστάσει καθώ επίση και σε αγροτικέ καλλιέργειε. Για την ΕΡΤ πύργου Ζαχαρία Μαντάσου. Έντονε αντιδράσει προκαλούν οι προτάσει των ναυτιλιακών εταιριών προ το Υπουργείο να μην εκτελούν δρομολόγια τον χειμώνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλλα πριν Θάσο. Με τη συνάντηση των αντιπροσωπιών των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου ξεκινούν σήμερα στη Ρόδο οι διήμερες εργασίες για τη διάσκεψη, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος είναι και η θεσμοθέτηση της διάσκεψης της Ρόδου, δηλώνει ο υπουργό Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου παραμένουν στις θέσεις τους οι 45 εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι συμβάσει των οποίων λήγουν. Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε χθες το Δήμαρχο Ηρακλείου ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Από την έρθει Ιρακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Πολλές κατά το πρώην περιφερειάρχη ιωνίων νήσων Σπύρου Σπύρου εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ζακίνθου για το θέμα των σκουπιδιών και το κλεισμό του ΧΙΤΑ. Τηρήθηκε η νομιμότητα απαντά με δηλώσει του στην Έρτη Ζακύνθου, ο κύριος Σπύρου Σπύρου. Έρτη Ζακίνθου Πέτρος Πομόνης. Επιστολή στου βουλευτέ τη Αρκαδίας και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα τη δρομολόγηση περιφερειακή στρατηγική για τη βιώσιμη μετάβαση των ενεργειακών δήμων στην περίοδο μειωμένη παραγωγή λιγνίτη έστειλε ο Δήμαρχο Μεγαλόπολης Διονύσης Παπαδόπουλο. Για την ΕΡΤ Τρίπολη, Πέγγι Μπρούσαλη. Έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου προ τα μέλη αλλά και του γονεί για τήρηση του προγράμματο εμβολιασμών εν ώψη τη Νέα Σχολική Χρονιά. Επισημένονται οι κίνδυνοι από τον μη εμβολιασμό ευπαθών ομάδων, ιδιαιτέρω των μικρών παιδιών. Για την Ερθιέρκηρα Λίκουργος Κιαδόπουλο. Ξεκίνησε η ανέγερση τη νέα φοιτητική αιστεία στο Πολυτεχνείο Κρήτη. Ο πρίτανη του Ιδρύματο, Βασίλη Διγαλάκη, τόνισε ότι οι νέε εγκαταστάσει συμπεριλαμβάνουν τέσσερα κτίρια και συνολικά 60 διαμερίσματα. Για την Ερθιχανείο Μαρίνα Μανδάκη. Με κάλεσμά του σε και εκπαιδευτικού, ο Δήμο τη Πάτρα ζητά να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία για τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστήριου Αλληλεγγύη με επιδίωξη να καλυφθούν όλε οι ανάγκε των μαθητών σε όλε τι γειτονιέ του Δήμου. Νίκη Παπαδούλα, Ερτ Πάτρας. Στην ίδρυση παραρτήματο και στην Κοζάνη προχωράει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστημίο. Στο παράδειγμα θα μπορεί να διενεργεί το σύνολο των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματο από την Ερτ Κοζάνη Μάκη η μερίδα με θέμα την καλλιέργεια των Οσπρίων στην περιοχή του Αμιντέου διοργανώνει ο Γεωπονικός Σύλλογος Φλόνιας η οποία θα βοηθήσει στην ενημέρωση για την τεχνογνωσία της καλλιέργειας των Οσπρίων τη σημαντικότητα της ανάπτυξης καλλιέργειών όπως τα όσπρια καθώς και την εμπορική αξία των παραγόμενων προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά για την ΕΡΤ στο Μαΐα Δάμου. Αυτό το Σαββατοκύριακο η αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού που παρουσίασε διαρροή λίματος. Νέο δίδυμο αγωγό πήρε απόφαση να κατασκευάσει η διοίκηση της ΔΕΙΑΜΒ για να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου στο Ορμένιο, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα και το Δηδημότηχο θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τη 14η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία των Εθελοντών Εμοδοτών. Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ο βωμός θα ανάψει στις 9 το πρωί στο Ορμένιο, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Έρτορε Στιάδας, Χρυσούλα Προετοιμάζεται η Καρδίτσα για την υποδοχή της Φλόγας της Αγάπης στις 15 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη είναι η ανταπόκριση φορέων στο κάλεσμα του Δήμου για συμμετοχή στη 14η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία. Δώρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΠ. Το ρεκόρ με ονομασία «Τα περισσότερα κοψίματα ειδικών στόχων» με σπαθί σε ένα λεπτό ανήκει στον κομωτιμίο γυμναστή Βεσεξίδια και είναι 73 κοψίματα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Guinness World Record ΕΡΤ Κομωτινής Μαρία Νικολάου Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους